तो kata evangelion ke alfa arche evangelio ieisou christou iou tou theou os ie grapte en tis pro prosopou os katas Ευθείας πείτε τα στρίβους αυτού. Αγένατο Ιωάννης βαπτίζον εν τέα ρήμο και κερίζον βαπτίσμα μετανίας εις άφεσιν αμαρτιόν, και εξεπορεύεται προς αυτών πάσα εις Ιωδέα χώρα και η Ιεροσολιμίται, και ε βαπτίζοντο πάντες εν τω Ιωρδάνε, ποταμό υπ' αυτού, εξομολουγούμενη τας αμαρτιάς αυτούν. Είνδε ο Ιωάννης ενδεδιμένος τρίχας καμέλου, και ζώνεν δερματίνεν περίτεν ος φύν αυτού, και εστίον ακρίδας και μέλη άγριον. Και κέρυσε, λεγόν, έρχεται ο ισκυρότερος μου ο πίσω μου, ο ούκ ημί ικανός κύψας λύσε των ημάντατων υποδεμάτων αυτού. «Εγώ μεν εβάπτιζα ημάς εν ίδατι, αυτός δε βαπτίσει ημάς εν πρέμματι Αγίο». Και γένετο εν εκείνες τέσσε μέρες, έλθεν Ιεσούς από Ναζαρίτ της Καλιλαίας και βαπτίσθε υπό Ιωάννου ιστον τον Ιορδάνιν. Και Θεός αναβαίνον από του ίδατος, είδε σκιζομένους τους ουρανούς και το πνεύμα ως περιστεράν καταβαίνον επ' αυτών. Και φωνέει εγένετο εκ των ουρανών, «Σή η ο Υιός μου, ο αγαπητός, εν σή ευδόκεσα». Και ευθύς, το πνεύμα αυτόν εκβάλλει εις τεν έρεμον, και είν εκεί εν τε έρεμο ειμέρας Pirazomeno si Sataná, que en meta ton theon. Ke e angeli the conun afto. Meta de to Paradofene ton Ioannen Elfeno Jesus is ten Galilean, kerison to evangelion des basilias to Theu, que legon o te plerote, o Que engiquen e vasilia tu zeu, meta noite que pistévete en to evangelio. Peripatón de parate en tes galileas, I de simona que andrean don adolfón aftu, valondas anfibleistron en te thalase, e zangar alíis, que Ipen aftis o jesús, dev te opisomu,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 «Και αφέντες τον πατέρα αυτόν ζεβεδέον εν το πλίο μετά τον μισθωτόν, απεώθον ο εις πωρεβόντε εις καφαρναούμ, και εις θεός της σάβασιν, εις αυθόν εις εδίδασκε. «Και εξεπλέσοντο επίτε διδαχέ αυτού, ειν καρ διδάσκον αυτούς ως εξουσίαν έχον» και ούχος ή γραμματίς, και έινενται συνάγωγε αυτόν άνθρωπος εμπνεύματι ακάθαρτο, και ανέκραξε, λέγον, «Έα, τί εμίν και σί Ιησούν Ναζαρενέ, έλθες από λέσαι ημάς? Ήδάσε, τίς Ι, ο Άγιος του Θεού, «Και πετίμησαν αυτό ο Ιησούς, λέγον, θυμόθετη και έξελθε εξ αυτού!» «Και σπαράξαν αυτόν το πνεύμα το ακάθαρτον, και κράξαν φωνέ μεγάλη εξέλθων εξ αυτού!» «Και εθαμβήθεσαν πάντες, ώστε συζετήν προς αυτούς, λέγοντας, τι «Τι σε διδαχέ αυτε, ότι κατεξουσίαν και τις πρέματι της ακαθάρτις επιτάσσει και υπακούσιν αυτό. Και εξέλθεν ε ακοέ αυτού ευθύς εις όλεν τεν περίχωρον της Γαλιλαίας. Και ευθέως εκ της συναγωγές εξελθώντες έλθων εις τεν οικίαν Σίμονος και Ανδρέου, μετά Ιακώβου και Ιωάννου, «Έδε πενθερά Σίμωνος, κατέκητο πυρέσουσα, και ευθεός λεγούσιν αυτό περί αυτές. και προσελθόν έγιρεν αυτήν κρατέσας τες χειρός αυτές, και αφέικεν αυτέν ο πυρετός ευθεός, και διεκόνι αυτοίς οψίαστε γενομένες, ότι... Eði o Helios, Aetheron prosapdon pandastus kakos echondas, tus demonisomenus, ke in e polis ole episinegmenei prosten tiran, ke etherappse polus kakos echondas pikiles nosis, ke demonia pola exevale. ke efie la linta demonia έδεισαν Αυτόν. Και πρωί ένιχα Αναστάς εξέλθε και απέλθεν εις τόπον, κακή προσεύχετο. Και κατεδίωξαν Αυτόν ο Σίμων και ήμεταυτού και ευρώντες Αυτόν λέγουσιν Αυτό ότι πάντα ζητούσισε και λέγει Αυτής άγωμεν istas εχωμένας ή να «Και εκεί κερίξω, εις τούτου γαρ εξελέληθα. Και ειν κερίσον εν τες συναγωγές αυτών εις όλεν τεν Γαλιλαίαν, και τα δαιμόνια εκβάλλον, και έρχεται προς αυτών λεπρός, παρακαλών αυτών, και γονιπετών, και λέγον αυτό ότι, εάν θέλεις, δίνα με καθαρίσε». Όδε Ιησούς σπλανκνυσθείς, εκτείνας τεν χείρα, έψα το αυτού, και λέγει αυτό, θέλω, καθαρίστε τί. Και οι πόντος αυτού εθέως απέλθεν απ' αυτού ελέπρα, και καθαρίστε. Και εμβρήμες άμενος αυτό εθέως εξέβαλεν αυτόν. Και λέγει αυτό, ώρα «Με δεν δεν είπες, αλλά είπα και σε αυτόν δείξον το ιερή και εκπροσένεγκε περί του καθαρισμού σου, α προσέταξε Μωυσές εις μαρτύριον αυτής. Όδε εξελθών έρξα το και ρίσιν πολλά και διαθυμίζιν τον λόγο. Ώστε με κέτη αυτόν δίναστε φανερός εις πόλιν εις ελθήν. Alexo en Eremis Topis en Kerchondo Prosafton Pandothen.